Τετάρτη, 14 Μαΐου, να κάνουμε ένα ηχητικό. Τα χρονολογικά τα είδαμε και πως αντέδρασαν με την έξοδο στις αγορέ Ολοκληρώθηκε αυτή η προεξόφληση που γίνει από τα ξένα χαρτοφυλάκια. Και ήταν και η κλασική ιστορία του Πούλα στην είδηση μεν, αλλά κυρίως με την, τα ξένα χαρτοφυλάκια με, την, με, το, με το μυαλό ότι έρχονται και εκλογέ. Ναι με ένα έξοδο αγορέ. Αλλά υπάρχουν και εκλογές. Κάπως έτσι δούλεψε αυτή η διανομή που έγινε. Δεν έχουν μειωθεί τα, τα χαρτοφυλάκια που κατέχουν ξένες βετοχιές στα ξένα. Είναι σίγουρο ότι αυτοί έχουν και πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Δεν θέλουν εδώ και τώρα. Μαζεύουν. Πρώτα απ' όλα είναι και για να μπουν θέλουν καιρό και για να βγουν θέλω καιρό έτσι. Ε, τώρα με τις εκλογές είχαμε πει ότι εντάξει, είναι, όσο και να είναι ευρωεκλογές και να είναι οι πρώτη κυριακή δημοτικές και περιφερειακές είναι εκλογές. Στην Ελλάδα οι εκλογές δεν, είναι, δεν γίνονται για αυτό που γίνονται, όπως όλα τα πράγματα δηλαδή που ζούμε σε αυτή την περίοδη χώρα που έχουμε την τύχη να έχουμε γεννηθεί. Οι εκλογέ εδώ γίνονται για να τιμωρήσουμε τους παλιούς να αναδείξουμε τους καινούριου μέσω τη τιμωρία των άλλων ή για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας για τις επερχόμενες εθνικέ. Ας πούμε την επόμενη Κυριακή όχι αυτή που μας έρχεται τώρα έχουμε 14 Μαου, στις 25 έχουμε τις ευρωεκλογέ. και η όλη συζήτηση τι γίνεται για τις ευρωεκλογέ. γίνεται για την εδώ για, την για το εσωτερικό μέτωπο για την εσωτερική κατανάλωση ένα λαός ψυχοπαθητικά εσωστρεφής ε, Έλληνος τρεφής, τρελά που δεν είναι απαραίτητα κακό αλλά σε αυτές τις εποχές που ζούμε ε, χρειάζεται και λίγο να βλέπουμε ότι γίνεται παρά έξω, τη μεγάλη εικόνα ε, αυτή η, η παθογένεια είναι τρομερή, σφού μου έχω μπει σε σπίτια ανθρώπων που μέσα λάμπουν και ο ίδιο αυτός ο άνθρωπος στον δρόμο πετάει χαρτιά, φτύνει, Λερώνει με όποιο τρόπο μπορεί και τα λοιπά. Στη θάλασσα παντού. Ο ίδιο αυτό άνθρωπος στο σπίτι του λάμπει. Έτσι, μεγενθυμένο, αν το δείτε, όλη η συζήτηση γίνεται για τι θα γίνει στη, καταρχά στην πολυκατοικία μα ή στο σπίτι μας αν είμαστε μόνοι. Άντε λίγο παραπέρα στη γειτονιά, αν μα ενδιαφέρει. Ε, μεγενθυμένο στο νομό. Πολύ μεγενθυμένο όμω. Ε, γενική εικόνα στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρει κανένα, ούτε κανένας, ξέρει κανένα τώρα. Τι γίνεται α πούμε στην Ξάνθη ή ξέρω εγώ. Στην Κομωτινή ή, ή σε όλα τα, Σε κάποια μέρη που ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κανένα. Ούτε για αστείο. Και ούτε ξέρει, ούτε θέλει να ξέρει. Είναι κλασικ είναι αυτό. Δεν θέλει να ξέρει. Όχι απλώ δεν ξέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει ακριβώ τι θα γίνει στο σπίτι. Αν δηλαδή καταληφθεί η χώρα, να φτάσουμε στα σύνορα τη Νέα Μύρνης, ξέρω εγώ. Ή, ξέρω εγώ στα, στα πατήσια που άλλο. Κάνα τέτοιο πράγμα. Έτσι και εδώ. Με τα χρηματιστήρια μεταφέρουμε και όλη αυτή την εικόνα που ζούμε στα, στα εκλογικά στα δικά μα χαρτιά αποκλειστικά. Δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Είναι, είναι κλασικά αυτό. Όταν έχουμε αγοράσει κάτι πρέπει να τρέξει και α η αγορά κατακρεμίζεται ή το αντίθετο να ανέβει πιο πολύ από τα άλλα όταν ανεβαίνει κτλ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση η αγορά στην Ελλάδα γιατί εγώ τώρα τόσα χρόνια που παρακολουθώ και έχω δει γενιέ από παιδιά εξαιρετικά στι αναλύσει χάθηκαν στην πορεία ελάχιστοι έχουν μείνει ε, όχι γιατί ήταν δεν ήταν γνώστη της αγοράς είναι κάτι για απλά πράγματα γιατί ας πούμε, ο ένας ήξερε πολύ καλά να αγοράζει Έτσι, ο άλλος ήξερε, να... Ο άλλος ήξερε ε, να αναγνωρίζει μια τάση όλοι πάσχαν στο θέμα του π, του π, στο πώληση πό, είτε προσπάντως στην αδράνεια δεν κάνω τίποτα Περιμένω να δω κάτι. Όλοι θέλουν να είναι 100%, -100 μέσα, 200-300 με margin. Αυτή είναι, να το ξέρετε. Βάλετε το κι εσεί αυτό. Αυτή είναι η παθογένεια τη κατάσταση. Μεγενθημένη δηλαδή με αυτή που σα περιέγραψα στην αρχή, για του Έλληνε και την Ελλάδα, είναι και στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, αγοράσουμε μια μετοχή, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα πάει πάνω ή θα καταστραφούμε μαζί τη. Να την πουλήσουμε ή να... να αλλάξουμε ή να μοιρασουμε εγώ, μισά-μισά κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια εδώ τώρα, μετά από τόσα χρόνια, στο Φαύλος Φόρουμ, εδώ που είμαστε, πραγματικά τώρα και ίσως φάνηκε λίγο ότι τα τελευταία είναι αυτά που μας... ενώ τα παλιά, ξέρω εγώ, έχει πολύ καλά παιδιά έξυπνα. Ίσως και είναι και δοκιμασμένοι πάρα πολύ που είναι 30-40-50, που καταλαβαίνουν. Ξέρω, μίλα χθες με ένα φίλο, τώρα έχει σημασία... Από, ό, από όσα είπαμε κράτησα ένα, τον Αλεξάνδερ, τον 11, να το πούμε, δεν, νομίζω έχει πρόβλημα. Και μου λέει, μόλις είδα την αγορά στο ETTP που έκανα, ότι δεν τραβάει, κατάλαβα, αμέσως τα έδωσα. Αγορά δεν φρέσκια. Αυτό δείχνει ότι καταλαβαίνει τι γίνεται, δηλαδή δεν παίρνεις κάτι για να μείνεις για πάντα μαζί του. Ότι η αγορά σου είναι και λάθος, ή τουλάχιστον λάθο στη συγκεκριμένη στιγμή και μέρα που την έκανες. Λάθο με ποια έννοια. Όχι ότι ήταν λάθο, ότι σκέφτηκε λάθο. Η ίδια η αγορά όμω για δικού τη λόγου, εξωγενεί παράγοντε, ή το ίδιο του χαρτιού, ε, αποφάσισε να μην δώσει κίνηση την συγκεκριμένη μέρα, να δώσει την επόμενη. Εσύ, γιατί να κάτσει μέσα, α πούμε, εγώ, εφόσον το βλέπει και δεν έχει εγωισμό, γιατί για λεφτά παίζει, δεν παίζει για κάτι άλλο, και αμέσω αλλάζει ε, κίνηση. Κουλά και περιμένει την επόμενη μέρα. Και ένα δεύτερο καταλαβαίνει τι είναι αυτό το πράγμα που αγοράζει. Α πούμε, ξέρω εγώ, τράπεζε, TTP, Warranties δεν είναι για, για πάντα. Τίποτα δεν είναι για πάντα, α πούμε, αλλά ειδικά αυτά με τίποτα. Και όσοι μπαίνουν και άλλοι, άλλοι φίλοι, μην του αντιμετωπίζετε με. έστω και αν μπαίνουν τι μέρε που πέφτει αυτό, όπω ο φίλο ο Ρίτερ μου πήκε, α πούμε, χθε. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ούτε θα γίνει το. Το φόρουμ, α πούμε, ξέρω, εγώ, με αντεκλήσει κλπ Δεν γίνεται. Τα μικρά φόρουμ, έστω μετά να γίνουν μεγάλα, δεν έχουν τέτοια προβλήματα, δεν είναι πολύ συλλεκτικά. Δεν είναι, δε, εδώ, άμα θέλει, ο άλλο μπαίνει στο κάπιταλ για να τα δει αυτά. Δεν είναι. Άμα λέει, Όσοι να φωνάξει, και εγώ μπαίνω. Κάνω την πλάκα μου. Εδώ, ανταλλάσσουμε απόψεις Λάθο σωστέ, ο άλλο το λέει με την καρδιά του. Δεν θέλει να κοροϊδέψει κανέναν. Δηλαδή, ό,τι για να πει κάποιο, εγώ το, τα παρατηρώ και τα βλέπω. Ε, και αν δεν είναι έτσι, το διαγράφουμε. Ε, δεν είναι και την πάτρο μέρο. Πάει αλλού δεν είναι, δεν τελειώνει η κατάσταση. Είπε τόσα τόσα υπάρχουν. Αλλά όποιος μπαίνει και θέλει να πει κάτι ας τον αφήνουμε να το λέει δεν είναι θέμα. Είπε και κόσμοι εντάξει άμα ξεφύγει λίγο αυτός που, σε αυτόν που, όταν, που μιλάει μπορεί κάλλιστα σας λέω πιστέψτε με, έχουμε ανθρώπου εδώ, όλοι νομίζω αν μπορούν να υπερασπίσουν στον εαυτό Πεσόνε είναι εκεί περισσότεροι, λίγοι είναι γνωστοί με τα ονόματα του ή γνωριζόμαστε μεταξύ μα. Περισσότεροι που μπαίνουν και γράφουν ή μιλάνε είναι ένα απλό nickname, δεν είναι τίποτα τρομερό. Οι απόψει μετράνε εδώ, όχι ποιο είναι κλπ. Έχουμε κάνει μια αντιστροφή. Γιατί τα ξέρετε εδώ, όταν πει κάποιο κάτι, αμέσω ρωτάνε: Ποιο το πει αυτό. Εδώ ευτυχώ δεν υπάρχει ποιο το πει, ένα nickname είναι. Ε, το οποίο βέβαια με τον καιρό χτίζει και αυτό την, ένα νικρίνι μπορεί να χτίσει. Μια σοβαρότητα, ή, ξέρω, ή ένα, μια προσωπικότητα, μια περσόνα, α πούμε, ξέρω εγώ, αναγνωρίσιμη. Περισσόνα η προσωπικότητα. Ε, α θυμηθούμε το φίλο το Θρασίβλο, το, τον καλοχαιρέτα που είχε και γενέθλιε αδροφέ. Όποιο του παλιού το γνωρίζει, παλιούς, ξέρει ποιο είναι. Έχει μια προσωπικοτητα μια περσονα α πουμε αναγνωρισιμη Περσόνα και προσωπικοτητα α θυμηθουμε το φιλο το θρασιβλο τον καλοχαιρετα συγκεκριμένη, α μην τον ξέρει κανένα. Να μην έχει έρθει, όχι, ε, κάποιο θα το τον ξέρει. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν τον γνωρίζουν. Όπω και άλλα πολλά νικνέι που δεν, έχουν, δεν είναι επώνυμα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα, στα της αγοράς, εντάξει τώρα με, με την κεφαλαιοποίηση και, της, και τα rebalancing και τις ε, συστράπεζες και όλα αυτά, που έχει μείνει τελευταία η εθνική, είδαμε το κόλπο γκρόσω που κάνανε ξένη ξένοι με το τάφτιση 3, που πουλάγαν τα χαρτιά 3 μέρες πριν τα 3-3 συν 1, πριν πιστοθούν στους λογαριασμούς, Γκρεμίσανε το χαρτί από τα 48 λεπτά που το είχαν η τεχνία του βέβαια ανεβάσει πριν και το σορτάραν μέχρι τα 34-5 από εκεί, νομίζω. Ε, μια πολύ καλή κίνηση που του έδωσε πάρα πολλά στο σορτ και ήταν τα πιο σίγουρα λεφτά αφού μέχρι δεν τους να δανειστούν με τοχέ ελεύθερε, με επιτόκια κλπ. Απλώς πιστώθηκαν στο λογαριασμό του από την αύξηση κεφαλαίου που είχε γίνει στο εξωτερικό. Και λέω στο εξωτερικό γιατί οι Έλληνε με πιστομένα τα χαρτιά εδώ σε μελληνικούς με κωδικούς δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν γυμνές πωλήσει, οι οποίες δεν επιτρέπονται ακόμα τουλάχιστον επιτρέπονται με διαδικασίες όχι γυμνές να δανειστείς και λοιπά έτσι. Ε, μπορείς να παίξεις και στα παράγωγα ναι, αλλά δεν είναι όμως να έχεις ελεύθερη πώληση χαρτιών που δεν, είναι, δεν υπάρχουν Έτσι, ιστορικά αυτό έχει γίνει μόνο το 99 που δεν είχαν ακόμα Φτιαχτεί η καταστάσει και μπορούσε να πουλήσει ό,τι ήθελε. Αυτό το ανακαλύπτανε σιγά σιγά όλε οι αρχαίοι ξέρω εγώ, τότε, Ελδέα, όπω λέγονται σαν και δειλά-δειλά είχε, είχε γίνει πάρα πολύ αυτό, μόδα, α πούμε. Και πεζότανε βέβαια, ανακαλυπτόταν αυτό μετά, είτε με χρήματα είτε με τα ίδια χαρτιά ξανααγορασμένα Τώρα στην εθνική, οι ντόπιοι εδώ, βλέποντα ότι η κεφαλαία είναι η κεφαλαία της τη ας α πούμε. Που το, ξέ, το ξαναλέω, εδώ με αυτό το ποτόπουλο. Από όσους τόσα χρόνια παρακολουθώ ή έχουν νωρίσει προσωπικά Είναι ο μόνος που έχει ας πούμε ξέρω εγώ μια Πώς να σου το πω ε, Πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι Θέλει να σε ακούσει και αν είναι δυνατόν να το κάνει ε, Λοιπόν αυτό είναι μοναδικό Δεν το ξαναδεί και το το βάζω στα υπέρ Τώρα από, τη... από, το... από το α που θέλει Μέχρι να φτάσει να, να μπορεί Είναι ένας ολόκληρος δρόμος έτσι να είμαστε και σίγουροι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Όταν είσαι σε αυτή την περίπτωση, όταν είσαι απ' έξω φωνάζεις, τα θέσεις όλα εκείνη στιγμή. Όταν καταλάβεις την καρέκλα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό να το ξέρετε δεν είναι. Λοιπόν τώρα στην Εθνική οι Ιθαγενείς, έτσι, οι κατέχοντες Εθνική βρήκαν το, το αντίδοτο. Να δούμε θα, θα είναι και ισχυρό. Ε, έριξαν αύριο πιστώνουν τα χαρτιά, αύριο 5η, 15 Μαΐου πιστώνουν τα χ και 20 του μηνός ημέρα τρίτη, ε, όχι λάθος, 20 του μηνός πιστώνονται και από αύριο μπορούν με το ΤΑΦΣΗ 3 να πουλάνε ελεύθερα, γυμνά δηλαδή, ή ξένοι κωδικοί. Και βρήκαν το αντίδοτο να ρίξουν πρώτοι μόνοι του στην εθνική. Όντως ώστε η απόσταση από τη μετοχή στο ταμπλό με την δημόσια προσφορά να είναι πολύ μικρή για να έχει περιθώρια κέρδους κάποιο που θα σορτάρει με κίνδυνο μετά, να τη ρίξει κάτω από την τιμή κτίση του και να βάλει hedge funds ή μεγάλου κωδικού σε χαμηλότερε τιμέ ακόμα και από αυτού που πήραν αυτή τα 220. Μια πολύ καλή σκέψη. Αναπτύχθηκε εδώ, αυτέ τι μέρε που πέρασαν και εγώ ήμουνα υπέρ. Γιατί όπω και να το κάνουμε, άλλο να ξεκινήσει το short από, τρία, από τα 3 ευρώ που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει η εθνική, κι άλλο να την short down στα 230-235. Θα αναγκαστούν δηλαδή να πέσουν και κάτω από την τιμή. Αυτό πολλά hedge funds δεν θα τα χαλάσει. Δεν θα τα χαλάσει γιατί το short είναι short Ας την πάνε και ένα 90 έτσι. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουν ξέροντας ότι θα φορτώσουν πολλά χαρτιά χαμηλότερα και δεν μπορούν αυτή τα δικά τους που θα πιστωθούν την τρίτη να μπορέσουν να τα πουλήσουν υψηλότερα. Το αντίδοτο είναι καλό. Το πραγματικό αντίδοτο θα ήταν η κεφαλαία αγορά να... να μεταθέσει την, τιμή... την ημέρα πιστώσεω, το χαρτιό να την πάει πέμπτη, πούμε, ξέρω, να γίνει ένα short quiz και να γίνει κόλαση, να αγοράζουν δηλαδή, τυφλά από το ταπλό για να καλύψουν κλπ. Αλλά τέτοια πράγματα θα τα δούμε σε μια άλλη ζωή στην Ελλάδα. Αλλά επειδή γνωρίζουμε τι ιδιαιτερότητε, μόχα είναι, μοχλευμένο είναι, τέλεια. Στο μοχλευμένο δεν περιλαμβάνονται μόνο τα χαρτιά, περιλαμβάνεται και η κεφαλαία αγορά και όλα έτσι. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε που είμαστε. Αυτό είναι να το ξέρετε. Στο Μόχα είμαστε. έτσι είναι. Αυτό είναι. Η πρώτη σκέψη που κάνει όταν τοποθετείσαι. Και. Α. Παίζει τράπεζε και τα παράγωγά του δεν είναι για πάντα. Δεν τα παντρεύεσαι. Εκτό αν είσαι παντρευμένο κι Πρέπει να τα κρατήσει. Δηλαδή να ξέρει μέσα σου αυτό το πράγμα. Τώρα. Μετά τι εκλογέ αν όλα πάνε όπω πρέπει. Με την έννοια ότι δεν αλλάζει το πολιτικό και σκηνικό και δεν πάμε για εκλογέ. Περιθώριο ανόδου στι τραπεζικέ υπάρχει μεγάλο. Από τις τιμέ χώμα τη Eurobank και τη Εθνική μέχρι και τι άλλε δύο συστημικέ που έχουν ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση τη δεύτερη, την οποία ανακεφαλαιοποίηση την έκαναν αστμέ, α, α, α, τρέχοντας, έτσι, για να μην χάσουν ε, την περίοδο μέχρι τι εκλογέ και αν αλλάξει κάτι μετά να κρατικοποιηθούν όπω έγραψα. Κάτι που κατάλαβε μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είδα όλο αυτό που το, το ανέβασα για πρώτη φορά ανεβάζω κι εγώ ένα κείμενο αριστερών αριστερώ, που σχεδόν είναι copy-paste του δικούματιστική μας σκέψη ας πούμε ότι οι πανικόβλητοι τρέξανε δεν κάνουν ούτε καν δημόσια προσφορά η Εθνική δεν έκανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα για να προλάβει τι εκλογές, έτσι γιατί γιατί άραγε, γιατί αυτό αν αλλάξει η κατάσταση και το στάτου. θα υπάρχουν ισχυρά χαρτοφυλάκια μέσα στην Εθνική, την Eurobank και την Eurobank την Alfa και την Πυραιώση που είχαν προλάβει και η Λέλαπα Πιθανή α πούμε μια αριστερή κυβέρνηση ε, περί κρατικοποιήσεων ε, να στα, σταματήσει μπροστά σε αυτού που μπορούν να προσφύγουν σε διεθνή δικαστήρια και να είναι ανάγχωμα δηλαδή, σε μια τέτοια κατάσταση. Και γι' αυτό έγινε και αυτό. Γι' αυτό και στην αρχή δεν ήθελε η εθνική αύξηση. Γιατί πίστευε ότι το capital plan, ε, η καλή σχέση δανείων προ ε, κεφάλαια, ίδια κλπ. κλπ. προς καταθέσει ήταν τέτοια που δεν ήταν ανάγκη να περάσει σε αύξηση. Εδώ είχαμε βέβαια και το trick με, με την τιμή εξάσκηση του TTP, το οποίο άλλα έλεγε στο ενημερωτικό δελτίο τη αξίσωση τη 1 4 των 429, ότι προσαρμόζεται η τιμή με τι πράξει τη διοικητική κλπ. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ανώτατα όργανα μια εταιρεία και δεν επιδέχονται ερμηνείε διαφορετικέ από αυτά που γράφουν στο ενημερωτικό και στην ε, Γενική Συνέλευση και στο καταστατικό. Έτσι. Να τα ξέρουμε αυτά στι αποφάσει του δικητικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, με το update του παλιού νόμου, το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ από τι ερμηνείε που έδωσε και διάβασα, γιατί δεν, έχω, δεν έκανα προσωπική επαφή, υποστηρίζει ότι ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι εφόσον δεν έγινε με συμμετοχή του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, ε, τότε δεν αλλάζει το στάτου και απλώ εισάγονται οι μετοχέ αφού είναι με παρέτηση παλαιών μετόχων χωρί να προσαρμοστεί ούτε η τιμή ούτε να αλλάξει η τιμή εξάσκηση. Η επιχειρηματολογία τη άλλη πλευρά. Που θέλει την αλλαγή είναι ότι αυτά τα χρήματα που μπήκαν στι τράπεζε αυτές, δηλαδή τι συστημικέ, από τα ξένα κεφάλαια και ελληνικά ε, στη γύρω μα, α πούμε, π.χ. και στην ε, περιό, στην Α δεν μπήκαν, καλύπτουν αυτά τα 10 δι απόθεμα που έχει το αφύσμα και μπορούν ε, άνετα αυτά τα δέκα, εφόσον όλα πάνε καλά με τι τράπεζε και δεν χρειαστούν πάλι ή τουλάχιστον σύντομα να κεφαλοποιήσει να περάσουν. Στον ισολογισμό τη Γενική Κυβέρνηση και να βοηθήσουν τα... την καλυτέρευση του το ισολογισμού και του πρωτογενού πλεονάσματο και όλα αυτά που θέλει μια κυβέρνηση για να πάρει μπρο και να δείξει νούμερα και στοιχεία στου Έλληνε για δανεισμό κλπ. Ε, όλα αυτά ειδωμένα με την προοπτική και την ε, ματιά αυτών που κυβερνάνε και όλα αυτά, έτσι, όχι την δική μου άποψη. Αυτά είναι η άποψη όπω τη βλέπουν αυτοί. Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι. Αυτό το τρίκ κόστησε πάρα πολύ σε αυτού που ήταν αγορασμένοι στο ETTB και είχαν παραμείνει πιστεύοντας ότι όταν γίνει η Εθνική δεμάνη, μπορεί να δώσει τιμές 3, 4 και 5 ευρώ που όντως ίσχυε. Τώρα αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα και με την Εθνική στα 2,40 και με προπτική, ναι, μπορεί και να περάσει τα 3,05 που έδωσε η Deutsche Bank ω τιμή στόχο, μπορεί να πάει και 3,5 και 4 μετά με νεότερες τιμές στόχους όταν όλα πηγαίνουν καλά. Από Οκτώβριο μεριά όλα αυτά, έτσι. Ε, μιλάμε για στη τιμές, αν όλα πάνε καλά και όπως ε, έχουν προγραμματιστεί. Εάν γίνει αυτό και πλησιάσει η τιμή στην τιμή εξάσκησης που τότε θα είναι με την τρίτη, δεν ξέρω, θα είναι σίγουρα στα 4,70 χοντρικά με το επιτόκιο, θα είναι και αυτό να ξαναπλησιάσει τις τιμές που είχε κάνει πρόσφατα από 1,50 μέχρι 1,80. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα νέα χαρτιά και με την κεφαλαιοποίηση που θα εισαχθεί, που θα εισαχθούν αυτά, που θα έχει την καινούρια, ε, να πάει σε τιμές πολύ ψηλές. Μπορεί σε, πολύ, σε μεγάλο βάθο χρόνου, <coughs> τα χρηματοοικονομικά, γι' αυτό είναι και πολύ ε, δημοφιλής κατηγορία, ο χρημα, χρημα, χρηματοοικονομικός κλάδος είναι δημοφιλής κατηγορία, τη μισούν, μισούν οι θεμελιώδεις, και, γιατί, γιατί δεν μπορούν πρώτα πολλά να τη μετρήσουν, είναι αδύνατο να μετρήσεις μια εταιρεία, Χρηματο... όπω είναι και οι συμμετοχέ. Δείτε τι συμμετοχέ μπορεί να μετρήσει. Θεμελιώδει, τις... απεχθάνονται. Τι εταιρείε συμμετοχών, τράπεζε και όλε αυτέ που, χρηματο... που έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικά. Είναι αδύνατο να τι μετρήσει και επειδή και είναι αδύνατο να τι μετρήσει, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να πάνε πάρ, πολύ πάνω, πολύ κάτω, χωρί να μπορεί να δει τι ακριβώ συμβαίνει. Το μπορεί είναι σχετικό. Άλλο μπορεί, άλλο δεν μπορεί, άλλο υποθέτει. Πάντω έχουμε γίνει έσχοι παγκοσμίω με τα χρηματοοικονομικά ή προ τα πάνω ή προ τα κάτω χωρί κανένα να μπορέσει να το. Ε, υπάρχουν και περιπτώσει, ξέρω εγώ, Ένχαρτα, α πούμε, πάνω. Ξέρω εγώ ότι η Λίμαν ε, την είχε σορτάρει γιατί κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με ε, αποπλάγιο τρόπο πάντα. Όχι ότι επειδή πήρε το ενημερωτικό δελτίο τη ε, τράπεζα, ξέρω εγώ, και των νορκωτών τη Αμερική και κατάλαβε κάτι από αυτό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή. Αν να την ξεχωριστό ηχητικό για να μην τον πλατιάζω. Ε, τώρα για να ολοκληρώσω και να κάνω μια ανακεφαλαιοποίηση και εγώ σαν τράπεζα, που κάνω αυτή να κάνω και εγώ μια ε, επιτομή όλων αυτών. Τον πρώτον που είπαμε, είναι έτοιμη η αγορά μετά τις εκλογές της δεύτερες αν δεν έχουμε τεράστια απόκληση του πρώτου με του δεύτερου, που θα σημάνει ότι υπάρχει αναδυστυχία εκλογικού σώματος και κυβερνόντων και υπάρχει δηλαδή έλλειψη νομιμοποίηση. αυτά είναι συνταγματικά. Και μπορεί να μην είναι άμεσα εκτελεστά, αλλά άμεσα, μια άμεσα αρχίζει ο κόσμος, οι συνταματολόγοι, η αντιπολίτευση. Εφόσον δεν ισχύει, είναι, υπάρχει τρελή αναντιστοιχία νεότερο εκλογικό αποτελέσματο με το προηγούμενο. Αυτό σημαίνει δηλαδή από 3 μέχρι 5% η διαφορά. Ε, Πάδει δηλαδή να έχει νομιμοποίηση η κυβέρνηση. Η νομιμοποίηση όχι με την έννοια ότι δεν είναι νόμιμη. να σε πάνε φυλακή να σε κλείσουν γιατί με ρωτάτε. Η νομιμοποίηση είναι κάτι γενικότερο. Δηλαδή, είσαι νόμιμο να κυβερνά όταν αυτοί που σε έχουν ψηφίσει είναι περισσότεροι από αυτού που δεν σε έχουν ψηφίσει και στη νεότερη εκλογή, ναι, μεν μπορεί να χάσει ένα 2-3% που είναι η φυσιολογική φθορά ενό κόμματο που κυβερνάει, αλλά ακόμα δεν έχει χάσει ε, τόσο μεγάλο ποσοστό που να, να βαρέσει η καμπάνε ε, συνταγματολό, ε, συνταγματολόγων κλπ. να σου λένε τι γίνεται. Και όχι μόνο τι γίνεται, να περάσει άμεσα εκλογέ. Να σε καλέσει ο πρόεδρο να σου δώσω πάλι. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό το κρίσιμο είναι από 3 μέχρι 5%. Αν δούμε διαφορά τέτοια, του πρώτου με του δεύτερου, δηλαδή τη Νέα με τον δεύτερο, να ξέρουμε ότι ετοιμάζεται εκλογέ. Αν δούμε 1,5, 2, 2,5, 3, είναι διαχειρήσιμο, ειδικότερα δε, αν κόμματα που, θα, που συμπράττουν με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα χάσουν μεγάλο από το ποσοστό του. Αυτή είναι η έλλειψη νομιμοποίηση και η αντιστοιχεία εκλογικού σώματο και νεότερη εκλογική αναμέτρηση. Περιπτώσεις αυτές φεύγουμε 100% από το αν δούμε υποψία εκλογών. Τώρα είχαμε πει να είμαστε αν είναι δυνατόν όσο περισσότερα μετρητά μπορούμε στις προεκλογικές σε... που δεν περιλαμβάνουν εθνικές, στι εθνικές 100% έξω αμέσως. Δεν περιμένεις. Λοιπόν αυτά και θα επανέλθω όσο πιο σύντομα μπορώ με βίντεο αυτή τη φορά.